Λόγος 14. τέταρτος για την ονομαστήν Δέσπινα την πονηράν Κιλίαν. Προκειμένου τώρα να μιλήσουμε περί της Κιλίας, αποφασίσαμε πάλι όπως και σε άλλα θέματα να στρέψουμε τη φιλοσοφία μας εναντίον μας. Διότι είναι αξιοθαύμαστο εάν απειλάγει κανείς από αυτήν πριν κατοικήσει τον τάφο. Δεύτερον, γαστριμαργία είναι η υποκριτική συμπεριφορά της κοιλίας, η οποία ενώ είναι χορτασμένη φωνάζει πως είναι ενδεή, ότι πεινάει δηλαδή, και ενώ είναι παραφορτωμένη μέχρι διαρήξεως ανακράζει ότι πεινά. Γαστριμαργία είναι η δημιουργό των καρικευμάτων, η πηγή των τέρψεων του Λάριγκος. Εσύ έκλεισες τη φλέβα των ιδονικόν απαιτήσεών της, αλλά αυτή ξεπροβάλλει από άλλο μέρος. Την έφραξες και τούτη, αλλά καινούργια ανοίχτηκε. Γαστριμαργία είναι μία πάτη των οφθαλμών. Καθήν στιγμήν κάποιος τρώγει το μέτριο σε ποσότητα φαγητό του. Η γαστριμαργία τον κάνει να σκέπτεται πώς, πώς να ήταν δυνατό να καταβροχθήσει διαμιά στα σύμπαντα. Τρίτον. Ο χορτασμός από φαγητά είναι πατέρα της πορνείας. Η θλίψεις δε της κοιλίας είναι πρόξενο της αγνότητος. Εκείνος που κολάκεψε τον Λέοντα πολλές φορές τον ημέρωσε. Εκείνος όμως που περιποιήθηκε τη σάρκα του «Περισσότερο την εξαγρίωσε». Τέταρτον, χαίρεται ο Ιουδαίος το Σάββατο ή τις γιορτές και ο Γαστρή μοναχό μοναχός το Σάββατο και την Κυριακή. Από καιρό υπολογίζει το Πάσχα και από πολλές ημέρες ετοιμάζει τα φαγητά. Ο δούλο της κοιλίας σκέπτεται με τι είδους φαγητά θα γιορτάσει ο δε δούλος του Θεού, με τι χαρίσματα θα πλουτίσει. Ο κυλιόδουλος, όταν έλθει κάποιος ξένος, συνέχεται ολόκληρος από την αγάπη, αγάπη που προέρχεται από τη γαστριμαργία και θεωρεί ω αναψυχή του αδερφού την δική του κατάλυση, το φαγωπότητο δικό του. Επιπαρούσια παρουσία ορισμένων άλλων, αποφάσισε την κατάλυση ίνου, και νομίζοντας πως κρύβει την αρετή του, υποδουλώθηκε στο πάθος του. Πέμπτον, εχθρεύεται πολλές φορές η κενοδοξία προς τη γαστριμαργία και αντιμάχεται για την κατοχή του αθλήου μοναχού σαν να πρόκειται για αγοραστό δούλο. Η μεν γαστριμαργία τονωθεί στην κατάλυση, η δε κενοδοξία του συνιστά την επίδειξη της αρετής του αλλά ο σοφός μοναχός θα τις αποφύγει και τις δύο, σπρώχνοντας την κατάλληλη ώρα τη μία με τη βοήθεια της άλλης. Έκτον, όταν η σάρκα σφριγά είναι δυνατή, ας φυλάξουμε την εγκράτεια παντού και πάντοτε. Όταν δε ηρεμεί, πράγμα που δεν πιστεύω ότι κατορθώνεται πρώτου τάφου, ας αποκρύψουμε την εργασία μας». Εβδομον. Είδα λικιουμένους ιερείς να εμπέζονται από τους δαίμονες και να δίδουν ευλογία σε νέους που δεν εξυρτώται πνευματικώς από αυτούς να καταλύσουν σε επίσημο τραπέζι κρασί και ό,τι άλλο. Εάν μεν οι ιερείς αυτοί έχουνεν κυρίο καλή μαρτυρία, ας κάνουμε μέτρια κατάλυση. Εάν όμως είναι αμελή ας μη λάβουμε καθόλου υπόψη μα ευλογία τους» και μάλιστα αντύχει και μαχόμεθα εναντίον της αρκικής πυρόσεως. Όγδον Ενόμισε ο θεήλατος Εβάγριος ότι έγινε σοφότερος των σοφών και στη μορφή και στο περιεχόμενο των λόγων του. Απατήθηκε όμως ο ταλέπορος και φάνηκε ανοητότερος των ανοήτων και σε πολλά ζητήματα και σε αυτό. Ε, ω Ο Σάκης η ψυχή επιθυμεί ποικίλα φαγητά. Ας θλίβεται με άρτον μόνο και είδωρ. Είναι δε η προσταγή του αυτή σαν να προτρέπει σε ένα παιδί να ανέβει με ένα βήμα όλη τη σκάλα. Εμείς όμως αντικρούοντας τον ορισμό του ως εξής ορίζομεν. Όταν επιθυμούμε τα διάφορα φαγητά... Ζητούμε κάτι που είναι μέσα στη φύση μας. Γι' αυτό το λόγο ας χρησιμοποιήσουμε ένα τέχνασμα προς την πολυμήχανη κοιλία και μάλιστα αν δεν μας απειλεί βαρύτατο πόλεμος ή δεν υπάρχει πένθος ή κανόνας για προηγούμενες σοβαρές πτώσεις. Ας πρώτα τα λιπαρά, έπειτα τα ερευτιστικά και έπειτα τα ευγευστά. Αν σου είναι εύκολο, δίνε στην κοιλιά σου τροφή χορταστική και εύχολο ώστε με το χορτασμό να ικανοποιήσουμε την αχόρταστη όρεξή τη ενώ με τη σύντομη χώνευση να σωθούμε από τη σαρκική πύρωση σαν απομάστιγα. Ας εξετάσουμε και θα βρούμε πως τα περισσότερα από τα φαγητά που βουσκώνουν ερεθίζουν τη σάρκα. Δέκατον να γελάς με το δαίμονα που σου υποβάλλει μετά το δείπνο να αφήσεις για την επόμενη μέρα τους κανόνες των προσευχών σου, διότι θα έλθει η ενάτη ώρα της επομένης και δεν θα έχει τηρηθεί η συμφωνία της προηγουμένης. Ενδέκατο, άλλοι είναι η εγκράτεια που αρμόζει σε όσους δεν έχουν δοκιμάσει μεγάλες πτώσεις και άλλοι σε έχουν υποπέσει σε αυτές. Οι μόνιοι έχουν σαν γνώμονα τη σαρκική κίνηση. Οι δε δεύτεροι αντιμετωπίζουν το θέμα με σκληρότητα και αδιαλαξία μέχρι θανάτου. Και οι μεν προσπαθούν να διαφυλάτουν πάντοτε τη σοφροσύνη του νου, ενώ οι δε εξευμενίζουν το Θεό με τη σκυθροπότητα της ψυχής και με τη θλίψη της αρκός. Δωδέκατον Ο καιρός της σοφροσύνης και της παρηγορίας Τη παρακλήσεω, στον τέλειο μοναχό είναι καιρό αμεριμνησία, στον αγωνιστή, καιρό πάλι και στον εμπαθή, εορτή εορτών και πανηγυρή πανηγύρεων. Δέκατον τρίτον, όνειρα γύρω από τροφέ και φαγητά, συναντώνται στην καρδιά των γαστριμάργων, και όνειρα γύρω από την κόλαση και την κρίση. Συναντώνται στην καρδιά των μετανοούντων. Δέκατον τέταρτον. Κυριάρχησες την κοιλία σου πριν κυριαρχήσει αυτή επάνω σου και τότε θα αναγκαστείς να νηστεύεις γεμάτος κατεσχήνη. Αυτό που είπα το καταλαβαίνουν εκείνοι που έπεσαν στον ακατανόμαστο βόθρο Όσοι είναι ευνούχοι κατά πνεύμα ευνούχοι. Ματθέος Ιωταθήτα 12 Αυτοί δεν γνώρισαν το αμάρτημα αυτό. Δέκατον πέμπτον Ας περικόψουμε τις απαιτήσει της κοιλίας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός. Μερικοί που υπετάγησαν σε αυτήν έφτασαν στην ανάγκη στο τέλος να αποκόψουν τα μέλη του σώματός τους και απέθανε έτσι σωματικά και ψυχικά. Α ερευνήσουμε και οπωσδήποτε θα διαπιστώσουμε πως τα ηθικά μας ναυάγια προέρχονται μόνο από τη γαστρεμαργία. Δέκατον έκτον Ο νους του νηστευτή καθαρά και προσεκτικά. Του δέα κρατούς είναι γεμάτος από ακάθαρτες εικόνες. Ο χορτασμός της κοιλίας... εξήρανε τις πηγές των δακρίων. Όταν όμως αυτή... απεξηράνθη... εδημιούργησε τα ύδατα των δακρίων. Δέκα Εκείνο Εκείνος που περιποιείται την κοιλιά του... και αγωνίζεται να νικήσει το πνεύμα της πορνίας... μοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να σβήσει μεγάλη φωτιά... με λάβη. Όταν θλίβεται η κοιλιά ταπεινούται η καρδιά. Όταν όμως δέχεται περιποιήσεις, θεργεύουν και αλαζονεύονται οι λογισμοί. Δέκατον Εξέταζε τον εαυτό σου, αγαπητέ, την πρώτη ώρα της ημέρας και το μεσημέρι και την τελευταία πρώτη φαγητού και θα κατανοήσεις έτσι την ωφέλεια της νηστείας. Το πρωί που δεν πεινά, οι λογισμοί σκυρτούν και περιπλανούνται εδώ και εκεί. Κατά την ώρα, την έκτη, ατονούν κάπως. Κατά δε το ηλιοβασίλεμα έχουν τελείως ταπεινωθεί. Δέκατον Ένατον Θλίβε την κοιλία και οπωσδήποτε θα κλείσεις και το στόμα, διότι η γλώσσα ισχυροποιείται από τα πολλά φαγητά. Να πηγμαχείς συνεχώς εναντίον της και να επαγρυπνεί συνεχώς επάνω της. Εάν εσύ κοπιάσεις λίγο, αμέσως ο Κύριος σε βοηθάει. 20. Όσο χρησιμοποιούνται και μαλακώνουν οι ασκοί, τόσο αυξάνουν στη χωρητικότητα. Όταν όμως μείνουν περιφρονημένοι και αχρησιμοποίητοι, θα μαζέψουν και δεν θα χωρούν τόσο πολύ. 21. Εκείνος που καταπιέζει την κοιλιά με πολλά φαγητά, επλάδινε τα έντερα, ενώ εκείνος που τις αναντιώνεται, τα στένεψε. Και όταν αυτά στένεψαν, δεν χρειάζονται πολλά φαγητά. Οπότε κατά φυσικό τρόπο μαθαίνουμε να νηστεύουμε. 22. Η δίψα πολλές φορές σταμάτησε τη δίψα. Είναι όμως και κατόρθωτο... με την πίνα να περικοπεί η πείνα. Όταν σε νικήσει η κοιλία... δά μαζέ την με κόπους. Και αν αυτό σου είναι αδύνατο για λόγου Πάλεψε εναντίον τη με την αγρυπνία. 23 Όταν βαραίνουν οι οφθαλμοί, πιάσε το εργόχειρο. Εάν όμω ο ύπνο έχει φύγει, μην το πιάνει, διότι δεν είναι δυνατόν να προσιλώσει τον νου σου στο Θεό και στο μάμονα. Ματέο 6ο κεφάλαιο. 24ο στίχος. Δηλαδή, δεν μπορεί να προσιλώσει το μυαλό, στο Θεό, και συγχρόνως στο εργό χειρός σου. 24. Γνώριζε ότι πολλές φορές ο δαίμον της γαστρεμαργία έρχεται και κάθεται επάνω στο στομάχι και κάνει έτσι ώστε να μην χορταίνει ο άνθρωπος. Έστω και αν φάει ολόκληρη την Αίγυπτο και πιεί ολόκληρο τον ύλο. Μετά το φαγητό φεύγει ο Ανώσιος και μας στέλνει το δαίμονα της πορνίας, αφού του περιέγραψε το συμβάν. «Να τον συλλάβεις, του λέει, να τον συλλάβει, του λεει να τον συλλάβει εσυ και να τον ζαλίσεις. Καθώς η κοιλιά είναι παραφορτωμένη, δεν θα κουραστείς πολύ». Και εκείνος, ο δαίμονας της πορνίας, μόλις ήρθε χαμογέλασε. Και αφού μας έδασε χειροπόδαρα με τον ύπνο, έπραξε όλα όσα θέλησε, καταλερώνοντας σώμα και ψυχή με μολυσμού και φαντασίες και θα Θαυμαστό πράγμα, να βλέπεις ασώματο νου, να μολύνεται και να σκοτίζεται από το σώμα και πάλι, διαμέσου του πυρήνου σώματος, τον άειλο νου, να καθαρίζεται και να λεπτύνεται. 25 Αδελφέ, αν υποσχέθηκε στο Χριστό μα να βαδίζεις στη στενή και τεθλιμμένη οδό, στεναχώρησε την κοιλία, διότι όταν αυτή δέχεται περιποιήσει και πλατείνεται, τότε εσύ αθέτησε τις υποσχέσει. Σύνελθε και θα ακούσεις το Χριστό να σου λέει. Πλατιά και ευρύχορη οδός της κοιλίας εντός εισαγωγικών η απάγουσα στην την απώλεια της πορνίας και πολλοί εισήν εις πορευόμενοι εν αυτοί. Τι στενή η πύλη τεθλιμένη η οδός της νηστείας αυτή που εισάγει στη ζωή της αγνία. και ο είναι οι εις ερχόμενη δι' εβδομών Αρχηγός των δαιμόνων είναι ο πεσόν εωσφόρος και αρχηγός των παθών ο Λεμός της κοιλίας. 28. Όταν λάβεις θέση σε πλούσιο τραπέζι, φέρε εμπρός σου τη μνήμη του θανάτου και της κρίσεως, ίσως έτσι να συγκρατήσεις λίγο το πάθος. Και ενώ πίνει μη πάψει να θυμάσαι το όξο. Και τη χολή του δεσπότου σου. Έτσι, ή θα εγκρατευτεί, ή τουλάχιστον αν δεν εγκρατευτεί, θα ταπεινωθεί αναστενάζοντας, συγκρίνοντα την πολυφαγία σου με το πάθος του Χριστού. 29. Μην πλανάσαι, ούτε από τη δουλεία του Φαραώ πρόκειται να ελευθερωθεί, ούτε το αν ο Πάσχα θα αντικρίσει. Άντε γευθείς παντοτινά, πικρίδες και άζημα. Πικρίδες είναι η βία και κακοπάθεια της νηστείας και άζημα το χωρίς φυσίωση φρόνημα. 300. ενωθεί με την αναπνοή σου ο λόγος του ψαλμοδού. Όταν με ενοχλούσαν οι δαίμονες, εφορούσα πένθινο ένδυμα και τα πίνωνα με νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου είχε κολληθεί στους κόλπους της ψυχής μου. Ψαλμός Λάμδα Δέλτα 13 Τριακοστών πρώτων Η νηστεία είναι βία φύσεως και περιτομή των ειδονών του Λάριγκος, εκτομή της αρχικής πυρώσεω, εκοπή των πονηρών λογισμών, απελευθέρωσης από μολυσμούς ονείρων, Καθαρότης προσευχής, φωτισμός της ψυχής, διαφύλαξης του νου, διάλυση της πορώσεως, θύρα της Κατανήξεω. Η νηστεία είναι ταπεινός στεναγμός, χαρούμενη συντριβή, σταμάτημα της πολυλογίας, αφορμή ησυχίας, φρουρός της υπακοής, ελαφρώτης του ύπνου, υγεία του σώματος. Πρόξενο της απαθίας, άφεσης των αμαρτιμάτων, θύρα και απόλαυσης του Παραδείσου. Τρίακοστών Δεύτερον Τώρα ας και ας ανακρίνουμε και αυτόν τον εχθρό, προπαντός αυτόν, που ευρίσκεται επικεφαλής όλων των επικίνδυνων εχθρών μας, αυτόν που είναι η θύρα των παθών, οι πτώσει του Αδάμ, η απώλεια του Ισάφ, ο όρεθρος των Ισραηλιτών, η ασχημοσύνη του Νόε, η προδοσία των γομόρων, η κατηγορία του Λότ, η εξολόθρευση των ιών του Ιερέως Ιλή, ο καθοδηγητής προς τους μολυσμού. Ας την ανακρίνουμε λοιπόν αυτήν τη γαστριμαργία, από που γεννιέται, Ποιοι είναι η απογονή της, ποιος είναι αυτός που τη συντρίβει και ποιος αυτός που την εξολοθρεύει τελείω. Λέγε μας λοιπόν, ο τίρανε όλων των ανθρώπων, σή που τους εξαγοράζει όλους με το χρυσάφι της απλιστίας, από πού εισέρχεσαι μέσα μας και τι εν συνεχεία συνηθίζεις να γεννά εκεί και πώς μπορούμε να πετύχουμε την έξοδό σου και απομάκρυση από μας». Εκείνη δε, ταλαιπωρημένη από τις σύμβριες αυτές, γεμάτη μανία και αγριότητα, μας αποκρίθηκε τυραννικά. Γιατί με ονειδίζετε εσείς, που είστε υπόλογοι απέναντί μου, για την καστριμαργία μιλάμε. Και πώς φροντίζετε να με αποχωριστείτε, ενώ εγώ είμαι εκφίσεως συνδεδεμένη μαζί σας. Λοιπόν, θύρα για μένα, είναι η φύση των φαγητών. Αιτία της απληστίας μου... Είναι η συνεχής χρήση. <ΣΣ> Αφορμίδα της επικρατήσεω του πάθους μου... Είναι η προϋπάρχουσα συνήθεια. Η αναισθησία της ψυχής... Και η λεισμοσύνη του θανάτου. Και πώς εσείς ζητείτε να μάθετε τα ονόματα των απογόνων μου? Λοιπόν... Θα τους απαριθμίσω και θα πληθυνθούν περισσότερο από την άμμο. Ακούστε όμως ποιοι θεωρούνται όσοι ήμουν πρωτότοκοι και αγαπητοί. Πρωτότοκος μου ιός είναι ο υπηρέτης της πορνείας. Δεύτερος, η σκληροκαρδία. Τρίτος, ο ύπνος. Από μένα επίσης γεννιέται η θάλασσα των λογισμών, τα κύματα των μολυσμών, ο βυθός των κρυπτών και ανεκφράστων ακαθαρσιών. Οι δικές μου θυγατέρες είναι η γιοκνηρία, η πολυλογία, η παρησία, τα γέλια, τα αστεία και τα ευτράπελα, η αντιλογία, η σκληροτράχηλη διαγωγή και συμπεριφορά, η ανυπακοή, η αναισθησία, η αιχμαλώσία η υποδούλωση στα πάθη, η καύχηση και η θρασί τη. Επίσης και η αγάπη του καλοπισμού, την οποία διαδέχονται η ρηπαρά προσευχή, ο λογισμός, ο ρεμβασμό των λογισμών και πολλές φορές συμφορές ανέλπιστες και απροσδόκητες, τις οποίες μάλιστα ακολουθεί η απελπισία που είναι η φοβερότερη από όλες. Εμένα με πολεμεί αλλά δε με νικά η μνήμη των αμαρτιμάτων. Υπερβολικά με εχθρεύεται η σκέψη του θανάτου. Απολογείται η γαστριμαργία. Εκείνο δε που με καταστρέφει τελειωτικά δεν υπάρχει στους ανθρώπους. Όποιος απέκτησε μέσα το τον παράκλητο τον παρακαλεί εναντίον μου και εκείνος καμφθείς από τις οικεσίες, δεν με αφήνει να ενεργώ με εμπάθεια. Αυτοί που δε γεύτηκαν τη χάρη του παρακλήτου επιζητούν οπωσδήποτε να γλυκένονται από τη δική μου ηδονή. Πρόκειται για Ανδρία Νίκη, όποιος την εκέρδισε, προχωρεί σύντομα προς την απάθεια και την κορυφή της σοφροσύνης.